Αρχιμανδρίτης πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος 1877-1964 Ο κατακόσμων Γεώργιος Παρασκευόπουλος ιός του Χαραλάμπους και της Βασιλικής Γεννήθηκε στην Ιμφασία, γρανίτσα Γορτινίας. Πολύ πτωχός εστερείτο και των στοιχειοδών μέσων Για τη φύτισή του στο Δημοτικό Σχολείο Σε ηλικία 13 ετών, κινούμενος από θείο έρωτα, κατέφυγε στη Μονή Κερνίτσης και διακονούσε εκεί. Ποθώντας όμως τη μόρφωση σε ηλικία 15 ετών, ξεκίνησε με τα πόδια για το Μεγάλο Σπήλαιο για να εγγραφεί στο σχολαρχείο της Μονής. Επειδή δεν βρήκε την παραμικρή στοργή, έφυγε για τη Μονή Ταξιαρχών Αιγαλίας και εγγράφει στο εκεί σχολαρχείο. Η επίδοσή του στα μαθήματα προκάλεσε τον φθόνο και αναγκάστηκε να φύγει και από εκεί. Η πνευματική εκτινοβολία του πατρών Ιεροθέου, ο οποίος περιβαλλόταν από πλήθος εμπνευσμένων ανδρών, Ευσέβιος Μαθόπουλος, Ηλίας Βλαχόπουλος, Παναγιώτης Λουλγέρης Γαβριήλ Φραγκούλης, την προσήλωσε και εστράφει βαθύτερον εις την Αχαϊκήν Γηή. Ο Άγιος εκείνος ιεράρχης με τη γνωριμία του τον επηρέασε βαθύτατα. Μετά την στρατιωτική του θητεία επανήλθε θερμότερος στον εκκλησιαστικό περίβολο. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1903 από τον Μητροπολίτη Άρτης Γενάδιο και του δόθηκε το όνομα «Γερβάσιος». Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Ριζάριο Σχολή επισχολαρχία του Αγίου Νεκταρίου Κεφαλά. Ήταν ο δεύτερος Μέγας Ιεράρχης, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα το νεαρό τότε διάκονο. Διακρινόμενος πάντοτε για την επίδοσή του στα γράμματα, έλαβε υποτροφία και εισήλθε στο Πανεπιστήμιο. Όταν πήρε το πτυχίο του, τοποθετήθηκε από τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο στην υπεύθυνη διακονία του Προτεκδίκου. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1912 από τον Μητροπολίτη Πατρών Αντώνιο. Στην θρηλική εξόρμηση του 1912-16 συμμετείχε ως ιερεύς του πρώτου ευζωνικού συντάγματος επανειλημμένος διακριθής και παρασημοφορηθής από τους διοικητές του. Μετά το 1917 ο πατήρ Γερβάσιος εισήλθε στην εποχή των ειρηνικών αγώνων του. Έμενε μόνιμα στην Πάτρα. Άρχισε εντός της πόλεως πλέον και στις φτωχότερες συνοικίες της να κρούει το τάλαντον και εκνικτός ορθρίζων προς Κύριον. Υπηρέτησε ω εφημέριο των ναών αγίας παρασκευής και αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια χωρίς εφημερία ανέλαβε μια άλλη πορεία γνήσια αποστολική μέχρι το θάνατό του. Προ και μετά το 1930 άσκησε τα καθήκοντα του πρωτοσυγγέλου της μητροπόλεως πατρών και όταν τέλος το 1939 ανέλαβε τα καθήκοντα του μεγάλου πρωτοσυγγέλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διοικήσαν την πρωτοσυγγελία της Αρχιεπισκοπής εν δυνάμει και ζήλο ηλιού και κατά λοιπόν Ευαγγελικός Αγίαν Εποχήν, Μητροπολίτης Πυρεό Χρυσότομο. Η πρώτη του μέρημνα ήταν το παιδί. Είναι ο πρώτος ιδρυτής στην Ελλάδα οργανωμένων εκκλησιαστικών κατηχητικών σχολείων και από το 1923 ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της συστάσεως εκκλησιαστικών κατηχητικών νηπιαγωγείων. συστηματικά με τη συγγραφή παρά το εύχημον εις το ταλαντών του. Προτιμούσε να ομιλεί παρά να γράφει. Εδημοσίευε ανελιπώ σε εφημερίδες και περιοδικά των πατρών και των Αθηνών άρθρα επιθεμάτων αμέσως ενδιαφερόντων των Ευαγγελισμών του λαού. Συλλογές τέτοιων άρθρων αποτελούν τα εκδοθέντα βιβλία του θρησκευτικέ μελέτες 1945, επίκαιρα προβλήματα 1948 και ερμηνευτική επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας 1958. Δεν αξιώθηκε να επεξεργαστεί πλουσιωτάτη ύλη κατηχητικών μαθημάτων του για την κατήχηση των ελληνοπαίδων. στα παιδεία του... Αυτά αφιέρωσε τι σύστατε σκέψει του και τους παλμούς των τελευταίων του ημερών, κρατώντας το ιστορικό ραβδί του με το οποίο επί 50 έτη επίμανε τα πρόβατα του Αρχιπημένου Χριστού και το οποίο εφάνταζε στα παιδικά μάτια ο άλλη ραύδο Μοησαίο, έλεγε λίγο πριν την Αποστολική ημέρα τη 30 Ιουνίου 1964 κατά την οποία εξεδίμησε προς Κύριον. <Cemalicii> <στονική> <στονική> Σας εμπιστεύω με τα παιδιά μου, τα νήπια μου, το αύριο του έθνους, τας χρυσάς ελπίδας του αιωνίου μέλλοντό μου. Ο Μητροπολίτης πρώην πατρών Νικόδημος γράφει «Θα περιγράψω και αυτήν την εκφήμις μορφήν του. Άλλωστε είμαι από τους οψίμους συνεργάτας του, διότι το πλέον εις την τελευταίαν περίοδο της ζωής του, όταν συνεργαστήκαμε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο ίδιο γραφείον, εκείνος ως πρωτοσύγγελος και εγώ ως αρχιδιάκονος του αείμνιουστού γέροντός μας, του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. «Με βάση την προσωπική μου αυτή γνωριμία, μπορώ υπεύθυνα να τον περιγράψω διώσους δεν τον εγνώρισαν. Διότι ασφαλώς οι νεότεροι δεν τον εγνώρισαν και πρέπει να πληροφορηθούν υπεύθυνα και σωστά ποιος είναι ο πραγματικός πατήρ Γερβάσιος. Ή το άνθρωπος, ο αγνός και ανιδιοτελής. Τίποτα δεν ζητούσε για τον εαυτό του. Για τη δόξα του Χριστό όμως ζητούσε πολλά». Για την Εκκλησία ζητούσε τα πάντα, για την οικοδομή των πιστών και δια την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού ή το απαιτητικός. Δια τον εαυτόν του μπορούσε αδίσταχτα να επαναλάβει το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματισμού, ουδενός επεθύμησα. Δεν τον συνεκίνησαν ούτε τα χρήματα, ούτε η λαμπρότης τη εμφανίσεω. Ήτο ένας άνθρωπος σεμνός, λιτός, ταπινός, απλός. Κι όταν κυκλοφορούσε στην πόλη, κι όταν ελειτουργούσε στο ναό, δεν είχε τη λαμπρότητα στην την εξωτερική εμφάνισιν. Αλλά είχε την άλλη λαμπρότητα, την οποία του εχάριζε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και έπρεπε να έχει κανεί το αισθητήριο το κατάλληλο για να διακρίνει σε εκείνον τον απέριτον άνθρωπο το πώ σε ζούσε τα μυστήρια, πώ σε ζούσε τη λειτουργική ζωή, πόσο ενθουσιάζεται όταν εκήρυται, πόσο μιλούσε υπεύθυνα στο εξομολογητήριον και στην κατηχητική προσφορά του. Έγραψαν για τον Παπούλη. «Εις στο πρόσωπον του βλέπω των αυριανών ταγών της εκκλησίας μας το γνήσιο ποιμένα του χριστεπώνυμου πληρώματος Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Επίσκοπος Πενταπόλεος Γλυκής αλλά και προφητικός ω διδάσκαλος και κήρυξ Ουράνιος ω Μεστός ελέους και στοργής ως πνευματικό Είναι το τρίπτυχο της πνευματικής παρουσίας του και στην άσκηση του τριπλού του λειτουργήματος ή το ακαταπώνητος Χαλκέντερος, ιερόθεος Τσαντήλης, μητροπολίτης πρώην Ήδρας. Τον ενθυμούμε στον Άγιο Δημήτριο, όπου ελειτουργούσαν τα κατηχητικά σχολεία, περιστοιχιζόμενον από πλήθο παιδιών, με ποιαν υπομονή, με πόση συγκατάβαση, με πόση αγάπη και γαλήνη ίστατο, α είναι μακαρία η ψυχή του, Παναγιώτης Τρεμπέλας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έβλεπες, παρικολούθης, ισθάνετο έναν άγιον της Εκκλησίας του Χριστού, κάτι περισσότερο. Χάρη στον Πατέρα Γερβάσιο, ζήσαμε εμείς και η μέρα των πρώτων χριστιανών, των χριστιανών της ολοθέρμου αφοσιώσεως, της ανεφορίων πίστεως, της ανεξαντλήτου θρησκευτικότητος, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, ιστορικός της πόλεως των πατρών. Ευχόμαστε σε όλους η ευχή του Γέροντα να μας συνοδεύει πάντοτε.